Λόγω ανωτέρας βίας. Ναι. Αυτή τη βία δεν θα την καταδικάσει κάποιος από όποιον προέρχεται. Είναι της εξουσίας. Όχι. Α. Λόγω ανωτέρας βίας κάναμε την Τετάρτη-Πέμπτη. Ωραία. Μ' αρέσει μεν αυτό. Ε, ναι, όλες, όλες. Δεν κατάλαβα αυτό το συμβατικό ότι η Πέμπτη θα είναι όποτε έχουμε αποφασίσει Όχι. όλοι ότι θα είναι Πέμπτη. Και Όχι σήμερα γιατί δεν πέμπτη. το κάνουμε Σαββατοκύριακο να τελειώνουμε, αφού α. είναι στο χέρι μα. Λοιπόν, ρίξτε διαφημίσει. Yeah. Δεν yeah. είναι διαφημίσει του Σαββατοκύριακου, έχει και άλλε εκπομπέ. Αν βάλει άλλη εκπομπή, κάτι, βάλει τη Ναι, να βάλουμε κάτι από Σαββατοκύριακο. Ναι. Λόγω ανωτέρα βία, λοιπόν, είμαστε εδώ και οι δύο. Διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τρέχουν και, και εμείς τα το κάτω κάτω αντίθεση με του κυβερνώντε, α πούμε, κάνουμε μεγάλε αρρωτικέ αλλαγέ. Κάνουμε την Πέμπτη, την Τετάρτη, Πέμπτη. Ποιο δεν έχει κάνει, ο Αλέξη. Ο Αλέξη. Δεν όχι. έκανε σαρωτική αλλαγή ο Αλέξη. Σαρωτική αλλαγή δεν έκανε. Αν προσπαθεί για έχει το κάνει καλύτερο, θα γίνει σαρωτική. Ναι, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνουν σαρωτικέ. Το είπε Όχι, αυτό μόνο δεν είπε. Α, δεν είπε, δεν Αλλά θα γίνεται τα επόμενα δύο χρόνια και θα έχουμε 20 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ μετά. Λαμπάδε. Ε... Καλό είναι. Πάνω μα τα λιώνουμε. Καλό. Εγώ το είχα για λιγότερο. Το θανάμα είναι, είναι 20 χρόνια είναι καλό. Και το αξίζει να σου πω την αλήθεια το του ΣΥΡΙΖΑ το, να τον έχει 20 χρόνια. Η ηλικία του βγαίνει, Σαραντάρι είναι σιγά. Ναι, οι περισσότερο ο... πρόκειται που 60 70 και. Ε, μόνο που ναι, 4 είναι, επειδή οι 40 τώρα τελευταία έχουν μια, μια φήμη και μια εικόνα που βγάζουν. Βλέπει γαλλία. Όχι το αντίθετο. Α, μάλλον. Βλέπει γαλλία, okay. έγραψω επισυκο τώρα ένα ωραίο κείμενο, το διάβαζα πριν μπούμε, ότι η ΣΥζηγο μακρόν Μπριζή τη Μακρόν δεν λέγεται, Μπριζήτ, χωρίζει. Το Μακρόν γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ναι, σάπησε και αυτό. Θα βρει ένα νέο, λέει, έγραφε ο Τσίρκο, ένα νέο παιδί. Ένα δεκαπ... μαθητούδικο. Ένα 15χρονο συμμαθή του εγγονού τη, γιατί τη φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, γερασμένο πια, ο Μακρόν. Κοιτάξτε, εγώ χαιρετίζω τι επιλογέ Μακρόν. Μερακλή. Μπράβο. Γενναίο. Λίγοι είναι γενναίοι σήμερα. Λίγη. Και την κρατάει ακόμα. Και δεν είναι σήμερα, είναι και πολλά χρόνια. Τώρα. Αυτό λέω και την κρατάει ακόμα. Τιέντε που ναι, τώρα είναι 60. Ένα, πόσο είναι αυτή 65? 65. Λοιπόν. Να, δεν είναι οτιδήποτε για την πέταξη, εκτό και αν θέλει για τη σύνταξη. Ο... <ΣΣ> και αυτό τη τρώει τη σύνταξη, ξέρω, ε, ξέρω. τι μέτρα θα εφαρμόσει, θα αντιγράψει κάποιον στην Ευρώπη. Αν δεν κάνει τέτοια μέτρα... μέτρα, δεν το συμφέρει γιατί η σύνταξη δεν θα είναι τόση. Θα τη κόβει συνεχώ, συνεχώ, δεν το συμφέρει αν την πετάξει εκεί να πάει η καλλιά τη. Ναι, όπω λέει και ο Φλαμπουράρη. Ο, ο Πρωθυπουργό λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη χθε. Συζητιέται ακόμη. Λογικό, έχει καιρό να εμφανιστεί. Ο Αλέξη Τσίπρα, τον οικοχατη Νικολάου στο δελτίο του Αντένα, τον τον απολαύσαμε, είπε εκεί διάφορα. Ε, εμένα ένα μου άρεσε περισσότερο Μόνο. Όχι, και όλο, όλο μου άρεσε, άρεσε αλλά ένα θέμα από αυτά έχει μια αξία γιατί οι συγκρίσει πάντα σε βοηθάνε να βγάλει συμπέρασμα όχι μόνο για αυτό που θες εσύ αλλά και για του δύο συγκρινόμενους αυτό πάντα είναι Ωραία. σημαντικό στην σύγχρονη δυτική δημοκρατία που ζούμε γιατί πάντα μέσω δειλημάτων και συγκρίσεων αποφασίζουμε δηλαδή Λεπέν, Μακρόν, Τσίπρας Σαμαράς παλιά, Τσίπρας κούλης τώρα Και μην πω πόσα άλλα διλήμματα και συγκρίσει κάνουμε για να καταλήξουμε στο καλύτερο. Ένα πλαστό πάντα όμω. Όλα τα παραδείγματα είναι. ένα πλαστό, εννοείται. Αλλά κάποια από αυτά τα πλαστά, ένα από τα δύο πλαστά, συνδέεται τον. Δηλαδή, σε ο καπιταλιστή των τραπεζών είναι το παράγωγο. Λε τώρα. αυτό όμω. Αντίστοιχα, εδώ κάτι αντίστοιχο. Και καλείται ο, ο λαό να αποφασίσει. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, μεταξύ αυτού του διλήμματο που τίθεται μπροστά του εκείνη την ώρα. Το οποίο όμω δεν το καθορίζει ο λαό. Δεν θα καθορίσει ο λαό στο αποτέλεσμα, αλλά αυτό του τύπου, αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα καθορίζει το λαό και την επιλογή του. Δηλαδή, ο Μακρόν από τη στιγμή που έλεγε αυτά που έλεγε, ήταν, ξέρω εγώ, τέταρτο, τρίτο. Με το που εμφανίστηκε η γυναίκα στη μέση, την εμφάνισαν, μάθαμε την ιστορία εμεί οι Γάλλοι, συν κάποια σκάνδαλα για το Φυγιόν, εκτοξεύτηκε. Το είδες. πολιτικό σύστημα καθόρισε την επιλογή του λαού. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ βαθύ φιλοσοφικό, γενικότερα και πολιτικό θέμα ότι αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα σε καθορίζει. Επειδή ευάνσεται την κόμματα Όχι, όχι, όχι. δεν είναι, <laughs> είναι συνδυασμό ah, πάντα. Εντάξει, δεν είναι okay. ποτέ ένα. Είναι ah, συνδυασμό ah, παραγόντων και καταστάσεων. Ποτέ δεν είναι κάτι ένα. Και ο Μελανσόν, γιατί δεν βγήκε από τον στηρίζει ο Τσίπρας. Γιατί δεν έπαιξε ρόλο στον νίκη Συμπριζίτη. Πουάρα πολύ. Θα μπορούσε να παείται ανώφωτίου δίπλα στο Μελανσόν. Ναι. Δεν θα έχει άλλε πιθανότητε. Άχι. Θα μπορούσα να στείλει την Τζάκρη. Είδε την Τζάκρη, ήταν με τον Γιώργο Παπανδρέου, νίξει ο Γιώργο. Πήγε με τον Τσίπρα, νίξε. Ο Τσίπρα. Τι να κάνει υπουργό. Τι να κάνει υπουργό, την ξέκανε υπουργό. Ε, εντάξει, πώ να κάνει. Καλά, προσέφερε να πει στη βιομηχανία, ναι. τι άλλο να κάνει. Πήγε μια χαρά η βιομηχανία. Τα φουγάρα, όπω έλεγε, πήρανε μπρο. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρα για τι συγκρίσει. Και απαντώ στον συνταξιούχο που μου λέει αυτή την, την άποψη, την οποία οφείλω να λάβω υπόψη μου και τον πόνο του, μου λέει ο άνθρωπο. Και του λέω: Ωραία, αν ήταν στη θέση μου οποιοδήποτε άλλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα, ποια απόφαση θα έπαιρνε. Ποια απόφαση θα έπαιρνε, ναι, Να κλει. δώσει τη δυνατότητα στο Σόιμπλε και στη Λαγκάρτ να πούνε Οι Έλληνε φταίνε για άλλη μια φορά που θα μείνουν για πάντα στα μνημόνια. Και σας ερωτώ, κύριε Χατζηνικολάου, και απαντώ και στον ηλικιωμένο ε, συνταξιούχο που έχει βαρεθεί να βλέπει μειώσει συντάξει το 2010 και Και μετά Πιστεύει πραγματικά ότι αν στη θέση που κάθομαι εγώ σήμερα ήταν ο κύριο Μητσοτάκη, θα έφερνε κάτι καλύτερο από αυτό που φέρνω εγώ, Μπράβο Αλέξη, που συγκρίνεσαι με τον Κυριάκο και βγαίνει καλύτερο από τον Κυριάκο. Αυτό, συγχαρητήρια. Δηλαδή, σε σχέση με τον Κυριάκο, ο Αλέξη μόλι μα είπε, φαντάζομαι και πολύ Σιριζέ, ότι είναι καλύτερο. Ό,τι θέλετε κύριε Καλάμου, και να συγκριθεί με τον Μαδούρο, <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, όχι. Α, αλλά. Η σύγκριση με τον Κυριάκο κάνει στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα καλύτερο τον Τσίπρα και αυτό είναι επιχείρημα που το λέει. Τελείωσε, Άντι, για. Άρα νίκησα. Νίκησα, okay. νομίζω okay. ότι ολοκληρώσαμε όλοι. Μπορούμε να σταματήσουμε, να βάλουμε κάποια τραγούδια. Ναι, είναι καλύτερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Ναι, αλλά επειδή το δίλημα είναι απάντηση. Δεν έχει δικαιωθεί ω πρωθυπουργό ο Κυριάκο, αλλά ε. και μόνο ότι συγκρίνεται με αυτόν, ναι, είναι καλύτερο. Να σου πω και κάτι. Είναι καλύτερο και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και από το Σαμαρά, εγώ θα σου πω. Ναι, α, του παίρνει και από το Σαμαρά. Τι νόημα έχει με να συγκρίνει με το χειρότερο. Όχι με κοστάει καράματα. Τι νόημα έχει να συγκρίνει με το χειρότερο και να καμαρώνει επειδή είσαι καλύτερο από το κακό. Ότι ήταν δύσκολο, α πούμε. Ότι πολύ. Ότι ναι, να και να βάλει τον τον Κυριάκο, καλύτερο από τον Κυριάκο. Που το συζητάμε αν είναι καλύτερο από όλου αυτού. Θέλει μεγάλη συζήτηση το ποιου τομεί είναι καλύτερου και, και, και, και, και αν θα είχε φέρει. Έχω καλύτερο Ας πούμε αυτό, είναι κάτι ναι. καλύτερο. Ότι έφερε ένα μνημόνιο που το ψήφισαν 222 ενώ οι άλλοι ένα μνημόνιο που το ψήφισαν 150, 155. Ναι, είναι καλύτερο. Ότι έχει κόψει συντάξει, ότι έχει βάλει πάρα πάρα πολλού φόρου. Ναι. Και αυτό Επίσης. είναι σωστό. Και αυτό είναι σωστό. Και επειδή έχουν προσθεθεί όλα αυτά τα μέτρα που έφερα αυτό των αλλονών τα μέτρα, όντω μεγεθύνεται. Άρα το καλύτερο είναι σχετικό. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι ε, ε, ε, αυτό που λέει ότι είμαι καλύτερο από τον Κυριάκο και τον και τους υπόλοιπους, αλλά τον Κυριάκο χρησιμοποίησε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο αριστερός ιγέτης που πατάει στα βήματα τα παλιά των αγωνιστών της αριστεράς των προηγούμενων δεκαετιών συγκρίνεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό... Βαφκαλίζεται ότι είναι καλύτερο. Που πατάει γιατί τρέξει κακό να τρέξει. Έτσι, κόκκλα, έτσι, τρίξανε, είπε, μόλις. έτσι α, δεν α, λέει. Α. Πατάμε στα βήματα ναι. των προηγούμενων τη αριστερά. Πατάμε πάνω του. Μετά να την ΕΔΑ ή η αριστερά ήρθε στα ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Δεν πατάμε πάνω του και αυτά. πατάμε του αγώνε του. Εννοείται. Προφανώ. Το πιο σαφέ, θα το πιο ακριβέ. Λοιπόν, αφού είναι καλύτερο από τον Κυριάκο, πώ προκύπτει ότι είναι καλύτερο, Ποιο θα πει δεν είναι ένα κριτήριο, θα τον καλύτερο λόγο για το Σόιμπλε. Ο Κυριάκος το βλέπεις, είναι δεδομένοι. Ο Κυριάκος δεν ξέρω αν να, να πει καλύτερο λόγο για το σόιμπλε με τη γλώσσα κολλημένη πάνω του, δεν Άξ. ξέρω, μπορεί να μπορεί να μιλήσει. άρα ο τσίπρα που δεν έχει τη γλώσσα και μπορεί να εκφραστεί με λόγια για το σόιμπλε είναι καλύτερος. Και στι 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικό στόχο, θα έχουμε και τη συνολική συμφωνία που αφορά το χρέο. Αμέσω μετά βρισκόμαστε σε ένα άλλο. Δεν θα το πριν από τι γερμανικέ εκλογέ. Γιατί ναι, ε, ε, πιστε... ε, ε, οι περισσότεροι ε... πιστεύουν ότι ο Σόιμπλε κάνει τι καθυστερήσει για να αποφύγει τη συμφωνία αυτή πριν από τι εκλογέ. Κοιτάξτε, ο Σόιμπλε είναι ένα πολύ σοβαρό και σεβαστό πολιτικό και αντίπαλο εντό εισαγωγικών. Αντίπαλο εντό εισαγωγικών, εισαγωγικών. Αλλά δεν παίζει μόνο του. Δεν ήθελε να του ρίξει μια στάμνα στο κεφάλι. Πότε? Το Πάσχα από την Κέρκυρα δεν έλεγε να περνάει από κάτω το Σόιμπλε να του ρίξει στο κεφάλι. Ναι. Τι έγινε. Αλλάξανε τα πράγματα. Γκάγκστερ δεν του έλεγε πριν δυο χρόνια οι γκάγκστερ τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, Go κάτω. back, Merkel Τώρα το και κύριε πριν δύο χρόνια. Ε, τώρα. Ε, τι έγινε, Πριν δύο άλλο. χρόνια τα είπε αυτά. Α, έγινε κάτι στον διάμεσο. Η μας και μας... Έγινε κυβέρνηση. Έβλεπε το Σόιμπλε ω Εντάξει. Δικαίωμά του. Ποιοι άλλοι τον βλέπανε. Τι άλλαξε και τον βλέπει ω πολύ σοβαρό αντίπαλο. Σε εισαγωγικά. Αντίπαλο σε εισαγωγικά. Γι' αυτό το βαλαί επανάληψη. Είναι αντίπαλο σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Τι βλέπει διαφορετικό. Δεν μα λέει και εμά να το. Μήπω δεν έχουμε δει κάτι εμεί οι εκπρόσωποι. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σοβαρό και σεβαστό πολιτικό τότε. Δεν το γνώρισε. Όπω είπε και για τη Μέρκελ που το έχουμε παρακάτω. Όταν την γνώρισε, άλλαξαν τα πράγματα. Όταν λέμε αντίπαλο, σε τι είναι αντίπαλοι ο Σόιμπλε και ο Τσίπρα. Θέλουν κάτι διαφορετικό. Τελικά όχι. Τελικά και εκ των πραγμάτων, πώ αποδεικνύεται ότι είναι διαφορετικό. Δεν αποδεικνύεται ότι είναι διαφορετικό. Αυτό το, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου. Το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, πώ αποδεικνύεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό. Και αν θέλει κάτι διαφορετικό, τι διαφορετικό κάναμε εμεί από αυτό που θέλει ο Σόιμπλε. Ένα μνημόνιο ακόμα ήθελε, το κάναμε. Κάποια παράλογα μέτρα, όλα είναι παράλογα. Ε, το έκανα, το έθελε, κάνα, κάνα, κάνουμε. Κάνα, κάναμε 17 ώρε που δεν ήθελε ο Σόιμπλε 17 ώρε διαπραγμάτευση. Πόσε ήθελε. Μπαμπαμπαμ. Μπαμ. Α, Αυτό θέλει. είναι το Τον γεια σα. Τύπου Σταύρο στο δωράκι. Φέρνει τη συμφωνία να ψηφίσω. Ενώ θα τι χορέψουμε, θα παίζουν τα guides και τα βιολιά για 17 ώρε. Είπε guides. Όχι, είμαστε, εγώ το έβαλα. Για μάτς, να δείξω μάτς, μια ευρωπαϊκή πιο... διάσταση. Πιο... Τώρα που το Brexit έχει έρθει. Έχει, έχει μια προοπτική. Δεν θα πιάνει συνέχεια όλα αυτά. Επίση, ω γνήσιο απολογητή και επιφανειακό παρατηρητή που είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Πώ τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, όταν είχαν αρχίσει άνθρωποι τρώγναν από τα σκουπίδια, κλείνανε επιχειρήσει. Όχι πια, δεν τρώνε πια. Τα έχουν προναγώ. πει και. Όχι, το, το έχουν πει. Ο Φλαμπουράρης δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Η Αυλονίτη που δεν έβλεπε το παράθυρό τη που έβλεπε. Η Φωτίου που δεν βλέπει. Δεν κοιτάνε καθένα και ένα παράθυρο που δεν βλέπει έξω. <laughs> ότι δεν ήταν ο άλλο κάτω. Δεν προλαβαίνει. Ασχολείται με τα κοινά. Α, ναι, σωστά. Και καλύτερα να μείνει το παράθυρο βρώμικο παρά να την έχουμε εμείς, να την απολαμβάνουμε όλοι μαζί και να μα λύνει τα θέματα μα. Γιατί τα κοινά. Ναι. Που λύνει η είναι τα δικά μα. Για Βρε, βρες απόγνωση. Βρε όρφωνο, επίδειξη. Η Αυλωνή Λοιπόν, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά παλιά και είχαμε ανεργία, ανέχεια, κακουχίε, έβγαιναν κάποιοι τότε, θυμάμαι του Σαμαρά και του Βενιζέλου, και λέγανε. Οι ταβέρνε είναι γεμάτε όμω. Οι καφετέρειε. Οι καφετέρειε είναι γεμάτε. Ερχόταν τότε τα Χριστούγεννα, τα διόδια είχαν μεγάλη έξοδο. Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά ο που εποδεθώ. τα λέγανε. Τα λέγανε τότε και τα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από. 20.000 αυτοκίνητα που πέρασαν τα διόδια γιατί 5 εκατομμύρια είναι κάτοικοι της Αθήνας προφανώς θα υπάρχουν και αυτοί που έχουν να πάνε στο χωριό τους αλλά υπάρχουν και άλλοι που τρώνε από τους κάδους Πώς θα βγει Επίσης. ένας μέσο ώρες και ένα συμπέρασμα αυτό λοιπόν το επιχείρημα των παλιών των Σαμάρο Βενιζέλων το ακούσαμε και χθε. Είδαμε ότι πέφτουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στι δημοπρασίε που γίνονται. Αλλά βλέπουμε για και σε... στην αγορά η ζήτηση. Να η Τράπορτ έδωσε εντύπωση μείωση 25. στο γάλα, όλ, μείωση με... στο ψωμί, στη, στη ζήτηση γάλακτο και ψωμιού. Φαινόμενα που δεν είναι φαινόμενα κανονική παιδεία. Άκουγα και ένα συνάδελφό σα, τον Νίκα να λέει ότι φέτο το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγάρα, παιδιά. Εγώ. Κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που έχει γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Ορίστε. Ναι. Ναι. Άρα, Όχι, Άρα. Ε... Άρα βγήκε ο κόσμο. Yeah. Έφυγε, Έφερε. Έξω εδώ είδα. Έσοδο είδε. <laughs> γιατί... Επιστρέψαν αυτοί όλοι ήταν έξω το για. Δεν ήταν, ήταν. διακοπέ. Αλλού πήγαινα, ο δικό. Φύγαν Αυτή... από τη χώρα. Μαρέ που μιλάνε όλοι οι πολιτικοί και οι προηγούμενοι και τούτοι για τη μεγαλύτερη έξοδο το πάσκαταξινά, τη μεγαλύτερη έξοδο φοιτητών νέων εργαζομένων επιστημόνων και μυαλών δεν που έχει συμβεί Στον τόπο, γιατί δεν αισθάνεται την ανάγκη να την επιχαληξε. Δεν περάσαμε τα δύο, έφεραν με ροπλάνο. 20.0 Θα ήταν αυτή αν ήταν εδώ, τι όθηση θα δίνανε αν υπήρχαν βέβαια δουλειέ και αξιοπρεπή μισθή. μισθή. Ε, για αυτή την έξοδο δεν λέει κανεί. Αλλά για την έξοδο του Πάσχα ήρθε πια και ο Αλέξη Τσίπρας με τα ίδια ακριβώ επιχειρήματα του Αδόνιδο Γεριδιάδη και του Αντώνη Σαμαρά και όλων αυτών υποστηρίζει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Είδε μεγάλη έξοδο, άρα πάμε καλά. Τελεία. Μ' αρέσει που κυκλοφορεί κιόλα. Ποιος... Δεν το έχει πει, ο... πει κανεί πόσοι δεν έχουν πληρώσει τον Εύκα. Δεν το έχει πει πόση... Χρωστάνε στην εφορία. Δεν δηλαδή... βλέπει τα επίσημα. 4 εκατομμύρια Έλληνε όλοι. Όσοι μπορούν να πληρώσουν, χρωστάνε στην εφορία. Όλοι. Ε, στρατηγικά, όχι ότι δεν έχουν. Χρωστάνε όχι. για να μην τα δώσουν όλα μπροστά. Α, τα Για τα, τα, λίγα, λίγα, άνα, λίγα, τα, τα κάνουν έκπληξη. Για cash flow, α πούμε. συντονισμένο Για να συντονισμένο έχουν να μετρητό στο σπίτι. Στα Μα... στρώματα, που λέμε. Στα στρώματα. Yeah. Δεν τα έχουν έχουν. Ότι έχουν μειωθεί του τόπιου Χατζηνικολάου η κίνηση στα σούπερ μάρκετ. Που τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε τέτοια μείωση. Οπότε λε καλά που δεν μπλοκάρουμε στο ταμείο πια. Α, ναι, είναι άνετα. Δηλαδή είναι κίνηση ή μήπως έχουν αυξηθεί το σούπερ μάρκετ και γι' αυτό το λόγο Νομίζω δεν αυτό, έχει. Αυτό, το, το είναι περισσότερα το σούπερ μάρκετ από το σούπερ μάρκετ. Ότι λίγο πιο νωρίς παίρνει και λιγότερα πράγματα ο κόσμος και αυτό είναι καλό. Ναι. Δεν είναι τα καρότσια εκείνα, καρότσι εκείνα που έχει δει καρότσια φύσκα, πια. Βλέπει εκείνα που ήταν τριόρφα καρότσια Άρα τελειώνουμε νωρίτερα. Να είναι καλό τη κρίση να το λέει ω επιχείρημα, το λέμε προ το Μαξίμου, να το αξιοποιήσουμε είναι... να το λέει έχει επιχείρημα πω. Μήπω είναι και κομμάτι ανάπτυξη. Δηλαδή, εμεί δεν είναι ένα σούπερ μάρκετ. Εννοείται. Άρα, ανεπτυχθήκαμε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρει πόσοι παίρνουν 200 άκια και να δουλεύουμε στο μάρκετ. <laughs> η δουλειά περιζύτητη πια. Πού δουλεύει, σε σούπερ μάρκετ, 200 ευρώ, τε τετράωρο. Ωραία, ρε τη ρε. Α, ε, <σίλω> είστε και εσείς οι καλοπληρωμένοι. Είστε και εσείς, <σίλω> γιατί οι άλλοι δεν πληρώνετε καν. Mm. Λογικό. Και εκεί <σίλω> που. Παρ' όλα αυτά, ο Τσίπρο πήγε στην Κέρκυρα, από τα δυόδια πέρασε και πήγε, δεν πήγε με αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώ πήγε. Α, ah. είδε έξοδο πάντως Τι θε εσύ. Δεν βλέπει, θα του πούμε ότι δεν βλέπει κιόλα. Μήπω πήγε από αυτόν τον πατρόν και θε ορίσκε. από τα καινούργια τούνελ Γιατί, λειτουργούσαν στο στο έλεγαν δεν πήγησε, ναι. Τι υποδορίος εννοεί ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, τη φέρνει στα μέτρα του για να μας πείσει αυτό ο ένας ότι η ζωή όλων ημών με ΙΤΑ είναι πολύ καλή. Τι... Ενώ εμείς δεν βλέπουμε αυτό. Ωραία, καταρχάς τι είναι υποδορίος; <σχ> Για να σου απαντήσω. Γράφεται <γράφε> <γράφε> με ΙΤΑ, π, ω, δέλτα, ω, ο, ω. Εννοείξες, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί που τα έλεγε όλα αυτό Ε, του είπε για τα μέτρα. Πάλι το κλασικό γιατί φέραμε τα μέτρα και υπάρχει ένα καινούριο τώρα επιχείρημα. Α, βλέπω τώρα ο survivors είναι ο παρένθεση, του έχουν βάλει να κάνουν τα ποντίκια. Ναι, εντάξει. Γυρνάνε είναι. γύρω και τα γυρνάνε γύρω-γύρω το, το, το τρέλερ για το βράδυ. Το τρέλερ. Ναι, Α, το βράδυ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, ποντίκια κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κανονικά. Χάμστερ. <σχ> <Ξαντα> τα <σχ> χάμστερ. <σχ> Είναι αυτός ο λέει στον τροχό, γύρω-γύρω. Ο τροχό και γυρίζει ο τροχό. Αυτό. Έχει για να γυρίσει, ο ήλιο θέλει με δουλειά, η ζωντανήνα που λέει Λέει το τραγούδι να ή το άλλο το με τον τροχό και το φτωχό. Α, θα γυρίσει λε ο τροχό. Περνάει μηνύματα του Α. survivor, δεν είναι τυχαίο, δεν τα έχετε καταλάβει. Γι' αυτό ναι. το βλέπει το 80% 60% χτε έπεσε. 20% μονάχα. 66% λοιπόν χτε. Τέλο πάντων. Θα κάνω και τα πόντα και θα διοικούν του και γυρνάει από κάτω. Δηλαδή οι Καλά, δεν ελέγχει τίποτα άλλο. Την τζάκρη βγάλανε στο σκάι τώρα. Δεν ελέγχει τίποτα άλλο. Ένα εκατομμύριο να πέσει εδώ όπω καθόμαστε. Τι να κάνουμε. Ξέρεις τι φορολογία έχει το 1 εκατομμύριο, 300 τι, θα μας μείνει. Τι θα, θα μας μείνει 300, ναι. δεν λέει, ε. ε δεν λέει, ε. Δεν θα τα πάρει τα 700 ο... Ε, ο, ποιος θα τα πάρει. Ο Τσακαλώτος, θα... ο Δόντρος και 700, Άστα, δεν να μην πέσει λοιπόν. Λοιπόν, στον Αλέξη, τι λέγαμε για τον Αλέξη. Χρησιμοποιούμε ένα νέο όρο, εξιτήριο πια, Δεν είναι τυχαίο ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και χρησιμοποιεί το εκστήριο-εκστήριο νοσοκομείο. νοσοκομείο. Νοσοκομείο, αν πάνε όλα καλά. Ασθενεί, ναι. Στην Ναι, κάποτε. ναι. Και μετά και ο Γιώργο Παπανδρέου μίλησε για ασθενή, Ήρθε, ήρθε, πέρασαν 7 χρόνια, ήρθε και ο αριστερό να μιλήσει με ιατρικού ρόρου για να περιγράψει αυτό ακριβώ που θα συμβεί. Το κρίσιμο είναι τώρα και η στάση ευθύνη και για μένα προσωπικά, την κυβέρνηση, αλλά και για τον πολιτικό κόσμο τη χώρα. Είναι να μπει ένα τέλο σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που μπήκαν από το 2010 και μετά. Πάντως το... Αυτά τα μέτρα τα οποία, για τα οποία μου ασκείται κριτική είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα. Εξητήριο έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τα ζε ουρανό, τα στέρια. Τώρα στο γάμο σου με θε να με πάρω. Εσύ που μου τα ζε ουρανό, τα στέρια. Τώρα στο γάμο σου με θε να με πάρων. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας Το εξιτήριο Κοιτάζω και ένα δάκρυ Αργοκυλάει από τα μάτια μου καυτό Που πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη Πως γίναν τα χιλιάδες αγαπώ Που πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη πως γίνανε μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Μπρος την εκκλησία μια ακόμα μαχηριά. σας ρωτήσω αν μετανιώσατε για εκείνο το go back Madam Μέρκελ. Μετανιώσατε γι' αυτό. Κύριε Χατζηγολέο είναι προφανές. Δηλαδή ότι... αν σας ρωτούσε ίδια σε μια επόμενη συνάντηση. Yeah. Πιστεύεις ακόμα λέξεις αυτό που έλεγες για μένα. Καταρχάς πιστεύω ότι έπρεπε να κάνει πίσω. Αλλά επειδή με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να σα πω ότι όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο και μιλά μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Και πράγματι, έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικό η οποία έχει συνέστηση τη ευθύνη και θα έλεγα, τολμώ να το πω, ότι παρά το γεγονό ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα, είναι ανοιχτόμυαλη. <στονίκη> ότι οι ανοιχτόμυαλοι όλοι είναι στην αριστερά, <στονίκη> πουθενά άλλου δεν είναι ανοιχτόμυαλοι. Και η Μέρκελ, βέβαια, εξαίρεση που βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι λοιπόν ανοιχτό μυαλίκη είναι yeah, αλλιώς την... να γνωρίσεις από κοντά έναν άνθρωπο είναι αλλιώς ήταν άδικο το προηγούμενο εντάξει δεν αναδιπλώθηκε η αληθιένα αλλά τέλο πάντων η προσωπική σχέση Καταλαβαίνει, αλλάζει, αλλά... αλλάζει. Γιατί η Λαγκάρτ δεν είπε καλά λόγια, ούτε κακά όμω. Ναι, δεν την το... από Μόνο για τη Μέρκελ και το Σόιμπλε έχει πει καλά λόγια μέχρι τώρα, δηλαδή αυτού που έλεγε κακά. Αλλά η είναι και άτυχο ο Αλέξη. Ο Ντάιζμπλουμ ακόμα δεν. Περιμένουμε δήλωση για καλά λόγια. Είναι θα... άτυχο. Χρονικά είναι άτυχο γιατί δεν έτυχε να γνωρίσει τη Μάργκαρτ Θάτσερ που φαντάζομαι θα είχε πει, πει καλά λόγια γιατί συμπίπτουν και στι απόψει. Θα είχε και κοινά πολλά στην πρακτική του. Εκεί και ανέβη στα Έσπασε Ανέβη η κοινά Αυτό των ανθρακορίχων, το κλειστό κάτω στη γη επάγγελμα, να δει πώ το σπάσανε. Τη δεκαετία του 80 και ο Ρίγκαν. Σπάσανε κάτι, είναι, όλοι, είναι η αλήθεια, όλοι αυτοί. Είδε ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό, ένας πολιτικός, Κυρίως επόμενων, ένας πολιτικός αυτά. Παιδί, είπε: Είχαμε πάλι αυταπάτε. Είναι σαν και εμά. Δηλαδή, ο πολιτικό, ο πρωθυπουργό. Εμεί, ο πρωθυπουργό, εσύ εγώ, ο Νίκο εδώ. Ο, εγώ δεν είμαι. Μπορεί να έχουμε αυταπάτε. Για θέματα. Για ναι. τη ζωή μα, για την καθημερινότητά μα. Το μέλλον μα. Δεν κατέβηκαν για τι εκλογέ. Πετε μου, είχαμε αυταπάτε. Ο Πρωθυπουργό, κατά την ταπεινή γνώμη πολλών, ναι. δεν δικαιούται να έχει αυταπάτε. Δεν. δεν πρέπει να έχει αυταπάτε ένα Πρωθυπουργό. Για αυτόν το αυταπάτες. λόγο που καταλαβαίνει ο καθένα. Εκείνη η υπευθυνότητά του. Ότι ω Πρωθυπουργό δεν είχε αυταπάτε, είχε όμω ω αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση. Με το, που το βράδυ, πέσανε οι αυταπάτε. Πέσαν πέσ Δεν ενημέρωσε και τον κόσμο από κάτω. Μετά από 6 μήνε ενημέρωσε. Α, mm. ah, μετά, μετά από 6 μήνε. δεν είχε τα λόγια. Δεν νομίζω να ενημέρωσε. Περίπου. Γιατί όταν χρησιμοποιεί τη λέξη αυταπάτε, μπορεί κάποιο να σου πει ότι λειτουργεί με δόλο. Και αυτό είναι ποινικό σκολάσιμο και πολιτικό σκολάσιμο. Mm. Ότι θα έλεγε ή ξέρει από πριν πώ θα τον μπαλαμουτέψει στην πορεία, θα το γυρίσει, θα κάνει το ακριβώ αντίθετο και θα πει Είχα αυταπάτε. Τέλο, όλα εντάξει, το παραδέχτηκα. Δεν μπορεί παρακάτω. να είναι τόσο εύκολε οι απαντήσει σε αυτά τα κορυφαία θέματα. Δηλαδή, ε... δεν μπορεί να λε τη Μέρκελ φύγε και μετά είναι αλλιώ να αλλιώς την γνωρίζει από κοντά. Ε, είναι σιριζέο. Αυτή, ναι, ναι, συμφωνώ. Άρα, άρα ο οπορτουνιστή, να το πάμε και στο ο... μεγάλο α... ιδεολογικό ρεύμα. Ναι. Άρα, η επιθυμία του φανί, είναι όλο, Στεφάν. Άρα, οι απαντήσει είναι εύκολε. Όμω, είναι, είναι, είναι ηγέτης σε 10 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί να είναι εύκολε οι απαντήσει σε μια δύσκολη εποχή. Δεν μπορεί ο καθένα ατομικά. Πολίτης για τα θέματα που τον αφορούν, να έχει δύσκολε απαντήσει και να ακού με τέτοια ευκολία απαντήσει εύκολε. Δεν γίνεται. Το πληρώνουμε ενώ. Το, το πληρώνουμε εντάξει, αλλά θα το συνηθίζουμε και σιγά-σιγά, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα, αλλάξει, θα δοθεί πλέον. η λύση για το χρέο ή δεν θα δοθεί. Δεν έχει αυτή την απορία. Τι θα γίνει, Όλοι έχουμε ε, αυτή την απορία. είναι. Δηλαδή η γραβάτα ήδη ετοιμάζεται να μπει στο λαιμόνι. Την έχει στο μαξί μου στο σιρτάρι. Ε, στο γραφείο και περιμένει τη στιγμή που θα βγει. Την έχει προβάρει καθόλου. Δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται. Θα πάει να έρθει ξαφνικά. Σούρχεται η άλλη. Και σου, δε, λέει, λοιπόν, σου διαγράφω το χρέο. Στυπάει το τηλέφωνο. Στυπάει το τηλέφωνο. Δεγράφει το χρέο. Είμαι η σοβαρή που από κοντά είμαι σοβαρή και όμακριά είμαι go back. Και πα και δεν είναι στην γραβάτα στην τύχη, θα μην μη, μη γίνει καλά στο κι άλλο. Κανονίνα Μέρκελ θα το έλεγκα. Μην κάνουμε καταλάβει. Και... Παρέθεση στο θέμα γραμπατά, είμαι ένα Μέρκελ θεωρέ. Πώ αποκτά είναι σοβαρή και από μακρύμαι Go back, τι γίνεται. Hey, είναι αυτή η απόσταση, το κομμενικό μου μοιάζει. Το κομμενικό. Όχι, δεν χρειάζεται. Να απόσταση από κοντά. την. Για παίρνει για τη γραβάτα τώρα. Μα θα πάει να δέσει με, με την διαχείριση. Το πιάνουμε από εκεί που το έχει Θα πάει αυτή, να δέσει τη γραβάτα τελευταία στιγμή που θα διαγραφεί το χρέο, α πούμε. Ναι. Και δεν θα ξέρει και υπάρχει κύριο με την κάνει χιλιά. Παιδί μου, κάνει πρόβεστα βράδια, φοράει γραβάτα στο σπίτι που γυρίζει. Α, ναι. Με γραβάτα κοιμάται για να μην φανεί. Γονιόρδο Ναι, βέβαια. Πάνω από τη νύχτη ότι θα διαγραφεί το χρέο. Άρα φοράμε στο όνειρο γραβάτα. Σωστό Για να δούμε τι θα συμβεί πάντω αν διαγραφεί το χρέος Πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, κύριε Χατζημαρκολάτα. Μα θα βγούμε. Πρέπει να βγούμε από την άρση, κύριε Χατζημαρκολάτα. Θα κυριαρχίας. βγούμε, έχω κάτι να προσθέσω. Μόνο αν λοιπόν αυτά τα μεγάλο μέτρα τα οποία παίρνουμε για να έχουμε τώρα. συνολική συμφωνία, λένε αρχή εφαρμογής, πρώτη-πρώτου 19, εάν και μόνο αν, τα μέτρα για το, φρέ, για το χρέος πόσο τικοποιηθούν, εφαρμοστούν, αρχίζουν να εφαρμοσ... ανακοινωθούν. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Τα Επομένως, μέτρα και δικά Νικολάου έχουν αν και μόνο αν. έναρξη εφαρμογής... Πρώτη η 19. Θα τα ψηφίσετε χωρί να υπάρχει yeah. λύση για το χρέο. Προφανώ θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λύση για το χρέο. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση. Και αν δεν πάρουμε. Αυτή την η προϋπόθεση. Στη συνέχεια. Δεν θα εφαρμοστούν, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν πάρουμε τη λύση, λύση αυτό, για το χρέο. Αφού θα τηρήσουμε. Απλό... Αλήθεια. Μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει, αν δεν τηρεί τη συμφωνία. Ματς. Ή θεωρείτε είναι... ότι δεν το έχω ξανακάνει. Νίκο Χατζηνικολάου, Αλέξη Τσίπρα. Τρία χρόνια μετά, θα του βάζει αυτό το απόσπασμα και θα του λέει, είχες πει τότε ότι δεν θα ψηφίσει τα μέτρα ή δεν θα ισχύσουν αν δεν, δεν πάρει δέσμευση. Είχα πάτες κύριε Χατζη Νικολάου και, και, το... ο, μόνος, και το λέω. ο μόνος που τόλμησε να πω ότι είχα αυταπάτε. Τι να κάναμε, ήταν πολύ γλυκιά από κοντά η κυρία Μέρκελ και... Ε, Έτσι λοιπόν, στη όλα, όλα, δεν ξέρω, δεν μα τα έχει πει αυτά, όλα μπορούν να απαντηθούν. Κάνει το μάγκα τώρα, με την ίδια ευκολία, σε ένα χρόνο θα πει Δεν έγινε κάτι, συνεχίζουμε κανονικά, προχωράμε. Τώρα πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να πιστεί για να ψηφίσουν. την να πιστεί, αρέσει που συζητάμε και εμεί οι δημοσιογράφοι να πιστεί, πισμένη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και σιγά μην αντιδράσει και κανεί. Δεν έχει ούτε τα κότσια, ούτε το ηθικό ανάστημα κανεί από αυτού να πούνε Τι κάνουμε εδώ, τι ψηφίζουμε. Λέγαμε τα ακριβώ αντίθετα. Θα τα ψηφίσουν όλα. Αλλά πρέπει να παίξει το γνωστό θέατρο γιατί είναι θεατράνθρωπο μεγάλο. Και μπράβο του. Από τη νέα γενιά κωμικών, του καλύτερου. Και μπράβο γιατί χάνουμε κατά καιρού κάποιου. Όχι, όχι. Αλλά... Η αναπλήρωση έχει γίνει. Έχει super. Από αλλού το περιμένουμε, από αλλού γίνεται η αναπλήρωση. Εκείνα τα αντίμετρα που θα έρθουν. Ναι, ε, Θα είναι για όλου. Για όλου, αλλά όχι για του ίδιου. Για ποιου. Δεν θα είναι για Δηλαδή, από σένα που σου κόβω ένα ευρώ. Ναι. Ε, δε, θα, στο, θα το δώσω αλλού. Που? Θέλω πω. Άλλο να τώρα. πάρω το πάρω εγώ τον άλλον. Εσένα. Και θα τρέχω θα εγώ να βρω τον άλλον αξίσεις. να πάρω το ευρώ. Φαγωθείτε, τι να κάνω εγώ. Γιατί τώρα. να μου κόψει από μένα να πάρει ο άλλο. Εγώ είμαι κόψει... τη συλλογική και τη αλληλεγγύη. Αλλά γιατί να κόψει από Μπορεί μένα να, να πάρει ένα ένα ένα ο Νίκο. Μην μου πει θα πάρει ο Νίκο. Ωραία, να έχω εγώ δικαίωμα ποιο θα πάρει το άλλο το ευρώ που κόψανε. Μα το συμφωνάμε, παιδιά. Όχι, θέλω να με ρωτήσει. Μισό λεπτό, παιδιά. Να σούρθει και σένα ένα ευρώ όμω από άλλο. Να το κόψανε από να σούρθει ένα ευρώ παλού. αλλού. For president. Αλέξη. Πολύ σωστή ιδέα. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή. Μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίε. Διότι ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, ναι, αλλά όχι αυτό... στον ίδιο άνθρωπο. Ωραία. Να. Δηλαδή αυτό που τον επιβαρύνουμε. <laughs> Για καλό τόπο αυτό. Δε ξαφνικά ένα ευρώ, κάποια, κάποιον που πρέπει να πληρώσει. Ναι, τώρα έπαιζαν τα εκατό, αλλά α δεχτούμε ένα. Ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, αλλά όχι στον ίδιο άνθρωπο. Αυτό που επιβαρύνεται. Ε... Προφανώ είναι κάποιο που έχει το ένα ευρώ. Κάκη. Ναι, οι εφοπλιστέ. Ε, α, απ' αυτού, α, εντά, πες α, το Α, δεν το είπα από την αρχή Συγγνώμη, συγγνώμη Όχι, ναι, ναι, όχι, ναι, όχι ναι, να να πάρει Ένα ευρώ από εφοπλιστή μπορεί να πάρει Ένα ευρώ από εφοπλιστή Και να το δώσει οπουδήποτε άλλου ναι, ναι, Και θα επιβαρύνει είναι έτσι, ένα πάσο. ευρώ από όλους άλλους Ξέρεις τι, τον έχουμε παρεξηγήσει Έχει την αριστερή φλόγα μέσα του ναι. Ήρθε βέβαια και του Αγίου Πνεύματος η φλόγα Και κάτσε και έκατσε γιατί όλα μαζί φλόγες πολλές ναι, ναι, τον πολύ, γκένε, πολύ. αλλά αν είναι να τα πάρει από εφοπλιστές βιομήχανους το 1 ευρώ για να τα δώσει τους φτωχού. συμφωνούμε, μπράβο συγχαρητήρια, επιτέλους αυτό δεν ξαναγίνει στην Ευρώπη είμαστε μαζί του εκτός και Μην αν αυταπατάτε ότι θα δώσουν οι εφοπλιστές 1 ευρώ Ε, θα το ξέρουμε σε τρία χρόνια στην το πει, πούμε, δεν δούμε στην Δεν αυτά πάτη. Δεν είναι Όχι, δεν είναι. Πώς είναι το χαρτονόμισμα. Αλλά μπορεί να πει, παιδί, εγώ νόμιζα ότι οι εφοπλιστές με την καρδιά τους θα δώσουν, ας πούμε, ε, ένα αυτό ευρώ είναι και σε τρία χρόνια. Δεν ναι. το συζητήσουμε Αλλά τώρα. Να μην τώρα δε, δε Τώρα θα πάρει ένα ευρώ από τους και θα το δώσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πολύ θετικό για την αριστερή και του καμένου, του πατρίδο Οπότε αυτά είναι θετικά και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε και γι' αυτό τα συζητάμε. Ε, δεν είναι μόνο αυτό το θετικό όμω, έχει κι άλλο. Πώσα. Θα βγούμε, μου λέτε, από τα μνημόνια. Και μπορεί να έρθει και η ανάπτυξη. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Το τελευταίο τρίμηνο ε, του 2016 ήταν ηφεσιακό. Και από ό,τι φαίνεται και το πρώτο τρίμηνο του 2017 είναι ηφεσιακό. Από τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε στην αγορά. Πάντω, η ανάπτυξη και συνολικό, να έρθει. Το συνολικό μέγεθο του 2016 ήταν θετικό έστω και κατά. Κα κατάτι. Ήταν 0,05. Θετικό έστω και κατάτι. Και η πρόβλεψη. Α πούμε και καμιά θετική είδηση. Δεν πειράζει. Α πούμε και κάτι θετικό. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Α γιορτάσουμε λοιπόν κι εμεί αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Η πρόβλεψη ακόμα και του το κακού δουνουτού. το πρώτο τρίγωνο του 17 Η πρόβλεψη είναι καλό. και του κακού του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 17 Θα σφίξουμε όλοι μαζί τα δόντια mm. για να το πετύχουμε αυτό. Oh, oh, oh. Καμαρώνει και λέει ως κάτι θετικό που σημαίνει σφαγή κόσμου mm. Σφαγή λαού mm. Γιατί αυτή η ανάπτυξη που λένε και αυτά τα πλεονάσματα που επικαλούνται Είναι ύστερα από τη σφαγή και το ξεζούμισμα φορολογούμενων Εργαζομένων, μικρών επιχειρηματιών, όχι εφοπλιστών Καμαρώνει για αυτά και θεωρεί θετικέ ειδήσει αυτά ε, Και μας καλεί και να αντέξουμε και ένα 2% για το 2017 Θα αντέξουμε Α, Αλέξη, αντέχουμε, αντέχουμε και δε. δώσε να το δηλώσουμε όλοι. Θα σφίξουμε ό,τι χρειαστεί. Στον απόέχο της χθες είναι η συνέντευξή μας, λογικό είναι, πρωθυπουργός, δεν πολύ μιλάει, μίλησε χθε, είπε πάρα πολλά, όλα μπάζουν και όλα επιδέχονται απόψεις. Και... Ε, καλά δεν έχει καραμαλής, δεν πολύ μιλάει. Μιλάει εντάξει, είχε Πα να δώσει για συνέντευξη. Για συνέντευξη, συνέντευξη, συνέντευξη όχι, αλλά και τι να το ρωτήσει κάθε τόσο. Και δεν έχει κομπέ στο κάτω-κάτω, δεν έχει πρεντεντέρι, μόνος... δεν έχει γενικότερα. Δεν υπάρχουν κομπέ πια για να έχει προθυμία. Είναι ο μόνο πολιτικό που ενώ έχουν περάσει δύο χρόνια, επανέρχεται μεταξύ άλλων το χρέο, η ανάπτυξη και το ίδιο θέμα. Αν είσαι συνεπή και γιατί έλεγε ψέματα. Επανέρχεται με διάφορου τρόπου αυτό. Δηλαδή, γιατί είπατε go back, γιατί είχατε αυτά πάτε που εσεί τι λέτε, αυτά πάτε. Αυτό πάντα θα έρχεται, θα έρχεται και θα το συνοδεύει στην πολιτική του ιστορία, νομίζω μόνιμα. Ανεξαρτήτω τι άλλο θα καταφέρει. Αυτές οι χαρακτηρισμοί, αυτοί οι χαρακτηρισμοί ε, που το αποδίδονται θα τον συνοδεύουν σε βάθος Πά χρόνου. Mm -hmm. Το δεύτερο πακέτο διαφημίσεων είναι εδώ, συνεχίζουμε σε λίγο. Χθες έβλεπα το βράδυ το Ράδιο Αρβίλα εδώ, τη σατυρική εκπομπή του Αντένα και τα παιδιά εκεί παίξανε ένα βίντεο δικό σας το 2011 όπου λέγατε για τον Παπανδρέου ότι δεν μπορεί με 15% στις δημοσκοπήσεις να λέει ότι θα μείνει άλλα δύο χρόνια ε, στην εξουσία. Και είπαν τα παιδιά του Ράδιο Αρβίλα, τώρα λέξη που το ακού είναι σαν να το λες για τον εαυτό σου. Καταρχά, του ευχαριστώ και του ίδιου που με μνημονεύουν, διότι η σάτυρα είναι πάντοτε λιτροτική ακόμα και αν είναι. Ε, εχμηρή. εχμηρή. Αλλά ευχαριστώ και εσά που μου θέλετε αυτό το ερώτημα, διότι μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα επιχείρημα, όχι στου Αρβίλα και στου κάνουν σάτυρα, αλλά είναι το βασικό επιχείρημα τη αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα τη αντιπολίτευση ποιο είναι, Είναι ότι δεν έχετε την ομιμοποίηση διότι έχετε χαμηλέ δημοσκοπήσει. Και θα σας πω. Αυτό λέγατε εσείς θα σας τότε. Πω, θα σα πω δύο πράγματα. Το πρώτο, μάλλον. Τρία, το πρώτο το είπα ήδη, ότι εγώ έκανα εκλογέ. Το δεύτερο που θα σας πω είναι το εξή. Το 2011, όταν έκανα αυτή τη δήλωση για τον κύριο Παπανδρέου, ε, η πολιτική απονομιμοποίηση απο, δεν είναι. Εκπέμπονταν από τι δημοσκοπήσει. Δεν νομιμοποιούν ή απονομιμοποιούν μια κυβέρνηση οι δημοσκοπήσει. Προέρχονταν από την ίδια την κοινωνία, κύριε Χατζημαρκολάου. Ξεχνάτε ότι το 2011 είχαμε επί, επί 1,5 ολόκληρο μήνα στο Σύνταγμα εκατοντάδε χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν ενάντια στα μνημονία. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει τώρα αυτή η απονομιμοποίηση στην ελληνική κοινωνία και τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Μα αποδέχεται ο κόσμος, δεν βγαίνει στο σύνταγμα, άρα μας αποδέχεται ο κόσμος. Πολύ απλός συλλογισμός. Ε, ε, Και καθαρός απλό, συλλογισμός. Δεν είναι. Απλούς τα πράγματα. Oh, δεν βγαίνει κανείς, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι. Τέλεια. Τέλεια. Μια χαρά. Άρα. Κυρίω είναι, είναι λογικά επιχείρηματα. Είναι και κύριε. σοβαρά επιχείρηματα. Σοβαρά επιχείρηματα. Μου αρέσουν σαντρικέ εκπομπέ, λέει. Αλλά όμω λένε τα επιχειρήματα τη αντιπολίτευση. Συγγνώμη <συγνώμη> που δεν κάνω σαντρικέ εκπομπέ που να λένε τα επιχειρήματα τη κυβέρνηση. <συγνώμη> θα έπιανε μια τέτοια εκπομπή. Δεν <συγνώμη> πιανέ. <συγνώμη> Έχω να καταθέσω στο δημόσιο λόγο. <συγνώμη> θα, θα ήταν ωραία. Ναι. Θα έπιανε και θα ήταν πάρα πολύ ωραία μια τέτοια εκπομπή. Όντω, όντω. Να λένε τα επιχειρήματα τη κυβέρνηση. Γιατί να πει κάτι αντίθετο από αυτό. Όχι. Αυτά που λέω εδώ τσίπρα. Δεν βγαίνει κανεί. Βγαίνει μόνο για να πάει τρίμηρα, τετράήμερα και το Πάσχα. Πάμε καλά. Ναι. Είχα μία ανάπτυξη θετικό γεγονό. Άρα λέει ότι η Μέρκελ. Αν λέει κάτι αντίθετο η σατυρική εκπομπή, πάει να πει ότι ταυτίζεται με την Νέα Δημοκρατία. Άρα, μ... Μ... άρα δεν πρέπει να το λέει. Δεν πρέπει να το λέει, ξέρω το λέει. άρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, α πούμε, με το Ιωδία τέτοιο. Ένα ακροατή, τον βλέπω αυτέ τι μέρε, δεν θυμάμαι παλιότερα. Σιριζοφέρνει, μου φαίνεται. Αλλά δεν έχει σημασία τι φέρνει ο ίδιο, μου λέει. Πάσα τι ταμπέλε. Ναι, Μα καλά, τον βλέπω εδώ, δεν έχει σημασία. Δεν είναι κακό. Τώρα είναι αυτό που θα ο Τσίπρα δεν είναι ο μόνο πρωθυπουργό που δεν κράτησε τι υποσχέσει του. Είναι ο μόνο πρωθυπουργό που δημοσιογράφοι τον ρωτάνε και τον ξαναρωτάνε γιατί δεν κράτησε τι υποσχέσει του. Mm. Με του άλλου το ξεχνάγατε. Δεν λέω ότι πορτοσάλτιδε και καλαμούκιδε είναι το ίδιο, αλλά λένε τα ίδια και έχουν τι ίδιε πρακτικέ. Βασίλη. Mm. Λέει εδώ ο φίλο Βασίλη. Καλά σα τα είπε. Ο, ο φίλο Βασίλη πιάνει την κορυφή του βουνού, χωρίς να δει από πού ξεκινάει ο καθένας για να φτάσει στην κορυφή του βουνού. Κριτική κάνουν όλοι, σε όλους, και όταν είναι κάποια κυβέρνηση, κριτική δέχεται από παντού. Η οπτική που κάνει στην κριτική είναι εντελώς διαφορετική, αναλυτικά. Είναι εντελώς διαφορετικό να λέει κάποιος «Εφάρμοσε το μνημόνιο γρήγορα τώρα, Αλέξη Τσίπρα, για να μην φύγουμε από την Ευρώπη», και είναι διαφορετικό να λέει κάποιος, Σε αυτή την Ευρώπη δεν έχουμε μέλλον ε, ε, γιατί εφαρμόζει το μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς στον Αλέξη Τσίπρα στον Χύπρο Θυπουργό όχι μόνο στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και κάποια άλλα κοινά το αν είναι ψεύτης κάποιος αν έλεγε άλλα παλιά και άλλα τώρα ε, αυτά νομίζω ο καθένα μπορεί να τα διαπιστώσει ανεξαρτήτως από που προέρχεται και από ποια οπτική βλέπει τα πράγματα δηλαδή ο, όταν βλέπεις ένα κλέφτη Και μπαίνεις σε ένα διαμέρισμα Το βλέπουμε όλοι ότι είναι κλέφτης Εντάξει, Είτε είσαι φίλος του κλέφτη Είτε είσαι φίλος του ιδιοκτήτη Κλέφτης είναι αυτός που μπαίνει Πώς θα τον πούμε αλλιώ. Και εσύ ο ίδιος κλέφτη θα τον πεις. Ε, Ναι, ναι, κλέφτη θα τον πει. Θέλω ή να πω. σε να το φέρουμε και στα δύο, ή έναν ψεύτη. Ένα ψεύτη. Λοιπόν, έναν δηλαδή, ψεύτη δεν είχα παράδειγμα εύκολο του ψεύτη. Δεν είχες το ψεύτη. Χρησιμοποίησα του κλέφτη. Ναι, εντάξει. Να, το δεν να... μου ήρθε κάτι στο νου. Με την ευκαιρία, μια και ακούγα, Ναι, ναι, ναι Δεν δε μου αυτή στιγμή, Εντάξει, καλά, εσύ να και το τι βγήκε το αποτέλεσμα του 4,2%. Ξέρετε τι προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλι τον περασμένο Οκτώβρη, όταν δηλαδή έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση. 0,1% το ΑΕΠ. 42 φορέ λιγότερο από αυτό που ήρθε πραγματικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. <Συλίκη> σημαίνει ότι μα ζητάγανε 42 φορέ περισσότερα μέτρα από αυτά που η ελληνική οικονομία έπρεπε να πάρει για να φτάσουμε στου στόχου του προγράμματο. Αυτή την πίεση είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Καλά, πήρε μέτρα 3,8 δις Αυτά δεν θα φέρουν τώρα 3,9 δις Εκεί, είναι. 42 φορές περισσότερο ζήταγε το δουνουτού Πόσο κάνει αυτό Ε δεν ξέρω πόσο κάνει 3 επί 42 πόσο κάνει 3 επί 42 120. 3 -4 12. 120 Α, βάζεις και μηδενικό Και τέ, 6, 126 δις ζήταγε το δουνουτού Και λίγα είναι, αντέχαμε κι άλλο Αντέχαμε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να έρθει ο κούλης να τα κάνει ε, συγγνώμη, Να έρθει ο κούλης να τα υλοποιήσουμε Άμα δεν θέλει ο Αλέξη. Εμεί θέλουμε. θέλουμε. Ποιο έχει ενοχές Ο Αυτό. Ποιο... <laughs> ο <σπίτις> που... <laughs> λένε. ότι έχουν ενοχέ. Εντάξει. Ναι, ο καθένα ξέρει, ο ένοχο άνθρωπο φαίνεται. Φαίνεται αν έχουν ενοχές εγώ... και να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Εγώ το Σπίτζη τον πιστεύω. Μπράβο. Με αυτό βάζουμε τελεία. Μην το παίξει το άλλο, βάλε διαφημίσεις Αφού είπε εγώ το Σπίτζη τον πιστεύω. Θε να νομίζω... νομίζω... το πει σε καθαρό. Ναι, εγώ το Σπίτζη τον πιστεύω. Που του εμπνέει ο Ανδρέα Παδρέα και όλα αυτά. τον πιστεύω. I πα gokoramu, i i Εν ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω σχετικό με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Μας Τελειάς, πάει σίγαση για το τέλος. Τελείς. Και πάντα θα υπάρχει αυτό. Ο πολιτικό λόγο και διάλογο, έτσι όπω γίνεται, σε μέσα ενημέρωση, στις παρέε γενικότερα, και η ουσία και η ζωή από κάτω, η οποία τα έχει απαντήσει όλα αυτά και έχει απαντήσει και βγάζει και τη γλώσσα τη στον πολιτικό διάλογο, έτσι όπω ακριβώ γίνεται. Είτε γίνει είτε δεν γίνει, δεν μα λύνει τίποτα. Η ζωή από κάτω έχει δώσει κανονικέ απαντήσει και τι δίνει κάθε μέρα σε όλου. Πρωθυπουργού, δημοσιογράφου, πολίτε, ανέργου, εργαζόμενου. Και όλου. Με τον κόκορα σα αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα γεια Ναι, ναι. Ακόμα η ώρα, δεν ήρθα ακόμα ώρα, Δεν ήρθα ακόμα η ώρα, εμείς ξυπνάμε αργά Τι θέλεις και φωνάζεις, πως ακούει κανείς Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπω ξυπνά κανείς Muzyka Edo inę połytia, edo inę połytia, edo inę połytia, megały kętrany. Για κοιτά να σοπάσει, για κοιτά να σοπάσει, για κοιτά να σοπάσει, μη χάσει τη φωνή. Τι θέλει και φωνάζει, μήπω ακούει κανεί. Τι θέλει και φωνάζει, μήπω ξύπνα κανεί. Thank you.